Ένικά παραμύθια. Το μαγικό κουτί. Πολλά χρόνια πριν ζούσε ένα στρατιώτη. Ήταν ένα νέο και όμορφο άντρα. Μια μέρα επέστρεχε σπίτι από τον πόλεμο, χαρούμενο που ήταν ζωντανό. Δεξί αριστερό, δεξί αριστερό, Δεξί αριστερό. Συνέχισε να με το σπαθί στο πλάι του. Τότε ξαφνικά είδε στο δρόμο μία πολύ τρομακτική μάγισσα. Καλησπέρα, στρατιώτη! Τι ωραίο σπαθί και τι μεγάλο σάκο που έχεις! Καλησπέρα σα! Ε, ευχαριστώ πολύ, Γρία Μάγισσα! Η μάγισσα χαμογέλασε και ο στρατιώτης ανατρίχιασε. Δεν ένιωθε πολύ ασφαλή κοντά τη. Είσαι τέλειος πολεμιστή! Με το σάκο και το σπαθί σου θα μπορούσες να είσαι και λόρδος Πες μου, θα ήθελες να έχεις τόσα χρήματα όσα μπορείς να φανταστείς Ε, ναι, αλλά πώς Η μάγισσα χαμογέλασε και εκείνος τη συμπάθησε Δεν ήξερε πως θα έπρεπε να προσέχει πολύ Έδειξε ένα δέντρο στην άκρη του δάσους και του είπε Μπορείς να δεις αυτό το δέντρο Μέσα είναι κούφιο Και από την τρύπα στην οροφή Μπορείς να κατέβεις κάτω Και μόλις φτάσεις Α, το δέντρο Και τι θα κάνω μέσα στο δέντρο Ναι, θα σου πω Όταν θα είσαι μέσα Θα σου ρίξω ένα σκηνή Θα σε τραβήξω πάλι επάνω Μόλις μου φωνάξεις μέσα στο δέντρο στο λέω υπάρχει πολύ χρυσό. Ο στρατιώτης αμφέβαλε και ανασύκοσε το φρύδι του. Υπάρχει χρυσό στο δέντρο; Μα πώς; Η μάγισσα άρχισε να το εξηγεί. Μόλις μπεις μέσα θα δεις ένα διάδρομο. Θα έχει φανάρια και θα μπορείς να δεις. Θα βρεις τρεις πόρτες στο βάθο». Τις κλειδαριές θα υπάρχουν κλειδιά Και στο πρώτο δωμάτιο θα δεις ένα μεγάλο σεντούκι στο κέντρο του δωματίου Αλλά ένα σου λέω Να προσέχεις το σκύλο που φυλάει την πόρτα Σκύλο είπες Ο στρατιώτης ήταν περίεργος Ο σκύλος έχει πολύ μεγάλα μάτια Αλλά μην ανησυχείς έχω μια έκπληξη η μάγισσα έβγαλε ένα μπλε και άσπρο σε τόνι. «Αυτό θα σε προστατέψει», είπε με ένα χαμόγελο. «Βάλε το σκύλο απάνω του και μην είναι δεν θα σε πειράξει». Η μάγισσα συνέχισε να εξηγεί και να λέει πως υπήρχαν νομίσματα από Ασίμι και Χαλκό μέχρι πάνω. «Αλλά πρόσεχε το σκύλο που θα είναι εκεί». «Τα μάτια του είναι τεράστια και στρογγυλά!» Του έλεγε πως το Σεντόνι θα βοηθούσε και ότι μπορούσε να κρατήσει όλα τα νομίσματα εκείνος. Ο στρατιώτης χάρηκε και σκέφτηκε «Αυτό δεν είναι καθόλου άσχημο, καθόλου! Αλλά εσύ τι θα κερδίσεις! Γιατί σίγουρα θα θες κάτι και εσύ!» που θέλω είναι ένα μικρό ασημένιο κουτί η γιαγιά μου το ξέχασε την τελευταία φορά που ήταν εκεί τότε δέσε ένα σχοινί γύρω από τη μέση μου η μάγισσα του έδεσε το σχοινί γύρω από τη μέση και εκείνο ανέβηκε επάνω στο δέντρο κατέβηκε κάτω με το σχοινί όλη τη διαδρομή εκεί όπου υπήρχαν παντού φανάρια σε όλους τους τοίχου. Ο στρατιώτης περπάτησε ως το βάθος και εκεί καθόταν ο σκύλος επάνω στο σεντούκι. «Τι ωραίο σκύλι που είσαι!» Ο στρατιώτης σήκωσε το σκύλο και τον έβαλε για ύπνο. Ο σκύλος πήγε στο σεντόνι και δεν έβγαλε άχνα. «Αυτό ήταν εύκολο!» Ο στρατιώτης μάζεψε τα νομίσματα στη τσάντα του και πήγε στο δεύτερο δωμάτιο. Όπως του είχε πει λοιπόν η Μάγισσα, υπήρχε ένα σκύλο με μεγάλα μάτια. Τόσο μεγάλα που ο στρατιώτης ξαφνιάστηκε. Έβαλε το σκύλο πάνω στο σεντόνι, αλλά όταν άνοιξε το σεντούκι έγινε άπλιστος. Όταν ο στρατιώτης είδε όλο αυτό το ασήμι, πέταξε το χαλκό που είχε μαζεύσει προηγουμένως. Το ασίμι είναι πιο καλά από το χαλκό Ο στρατιώτης Άδιασε την τσάντα του Από το χαλκό και τη γέμισε με το ασίμι Που μόλις είχε ανακαλύψει Βάου Πράγματι Ο σκύλος ήταν πιο μεγάλος από ό,τι περίμενε Με μάτια τόσο μεγάλα Που έμεινε άναυδος Έβαλε το σκύλο στο σεντόνι Άνοιξε το σεντούκι Και πραγματικά δεν πίστευε Αυτό που έβλεπε Χρυσό, χρυσό! Υπήρχε τόσο χρυσό. Έτσι πέταξε το ασίμι και κράτησε το χρυσό. Γέμισε την τσάντα του με τα νέα του χρυσά νομίσματα. Σήκωσε Η Μάγισσα τον τράβηξε μαζί με το κουτί. Όταν τον έφερε επάνω, προσπάθησε να του πάρει το κουτί. Τι το αυτό το παλιό κουτί Να κοιτάς τη δουλειά σου Πες μου αλλιώ? Ααααα Όχι Με πρόδωσες <χα -χ> Αντίο γριαμάγισσα Ο στρατιώτης πήγε στην πόλη εκείνη τη μέρα <χα> Πήρε το καλύτερο δωμάτιο Το καλύτερο φαΐ Ό,τι ήθελε το είχε Τώρα ο στρατιώτης ήταν πλέον ένας σωστός κύριος. Οι άνθρωποι του ανέφεραν για την πόλη, τον βασιλιά τους και την όμορφη κόρη του, την πριγκίπισσα. «Μπορώ να πάω να τη δω» «Και βέβαια όχι, δεν μπορείς» Ο βασιλιάς δεν ήθελε κανείς να τη δει. Ζήσε ένα μεγάλο κάστρο φτιαγμένο από χαλκό. Γιατί; Ο βασιλιάς προέβλεψε ότι θα παντρευτεί στρατιώτη και δεν του άρεσε καθόλου, μα καθόλου! Μα γιατί! Γιατί τι έχουν οι στρατιώτες! Ο στρατιώτης είχε λεφτά χάρη στην περιουσία του αλλά είχε μόνο για να ξοδέψει τώρα και όχι για να βγάλει κι άλλα και αφού τα σπατάλησε όλα του έμειναν μόνο μερικά νομίσματα. Πήγε τελικά να μείνει σε μια σοφίτα Έκατσε λοιπόν στη σοφίτα του και έραψε τις μπότες του Ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο αλλά δεν είχε λεφτά ούτε για να ανάψει ένα κεράκι Όλο αυτό παραπάει για μένα Μα τότε θυμήθηκε το κουτί της γριάς Το κουτί ήταν μικρό από ξύλο μιλιά. «Μπορώ να φωτίσω και θα τη βγάλω τη νύχτα!» Άνοιξε λοιπόν το κουτί και προσπάθησε να βγάλει μία σπίθα. Αλλά τότε ένα σκύλος εμφανίστηκε. Ο πρώτος κύλος με τα μεγάλα μάτια, ο οποίος περίμενε εντολέ. «Νη ζητάει ο μου!» είπε με προσμονή. «Συγνώμη σκυλάκο, τι ακριβώς εννοείς!» «Σου ανήκω! Θα κάνω ό,τι ακριβώς θέλεις!» «Ό,τι θέλω! Ο,τιδήποτε θέλω!» Ο στρατιώτης εντυπωσιάστηκε. Το σκέφτηκε λιγάκι και είπε χαρούμενος. «Πήγαινε και φέρε μου λεφτά!» Ο σκύλος εξαφανίστηκε και όταν επέστρεψε είχε στο στόμα του μια σακούλα με νομίσματα. Ο στρατιώτης λοιπόν επέστρεψε στην παλιά του ζωή με χρυσό και διαμάντια, αλλά ήταν μόνος και ήθελε μία σύζυγο. Ξέρω ότι είναι νύχτα αλλά θέλω πάρα πολύ να δω την πριγκίπισσα να δω την ομορφιά της. Και πριν ο στρατιώτης ανοιγοκλείσει τα μάτια του ο σκύλος επέστρεψε. Η πριγκίπισσα κοιμόταν εκεί στο πάτωμα μπροστά του και ο στρατιώτης ήταν τόσο χαρούμενος. Την επόμενη μέρα, μετά από το κόλπο του στρατιώτη, η πριγκίπισσα είπε ότι είδε ένα όνειρο. Τι είδου όνειρο! Υπήρχε ένα σκύλος και ένα στρατιώτης και αυτός με φίλησε όσο κοιμόμουν. Ήταν ένα όνειρο και όνειρο θα μείνει. Ο βασιλιάς ανησύχησε πάρα πολύ. Έβαλε μια υπηρέτρια να φυλάει τη μικρή πρικίπισσα για να δει αν πράγματι ήταν σχέδιο ή ύπνος βαθής Ο στρατιώτης ήθελε πολύ να την ξαναδεί γι' αυτό και φώναξε τον σκύλο στη στιγμή Ο σκύλος έφερε την πρικίπισσα αμέσω, αλλά δεν ήξερε ότι η υπηρέτρια ήταν φύλακας Έβαλε τις μπότες της και τον ακολούθησε μέχρι που έφτασε σε ένα σπίτι στην πόλη Τώρα που ξέρω ότι δεν είναι όνειρο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον εμποδίσω Θα βάλω ένα σταυρό στην πόρτα Και η πυρέτρια το έκανε, αλλά ο σκύλος την είδε Έτσι λοιπόν ζωγράφισε σταυρούς σε όλες τις πόρτες της πόλης για να της χαλάσει τα σχέδια Νωρίς το πρωί... Ο βασιλιάς και η Βασίλισσα, η υπηρέτρια και όλη η φρουρά ήρθαν να μάθουν που ήταν η πριγκίπισσα. «Εδώ είναι! Εδώ είναι το σπίτι! Εδώ βρίσκεται!» «Όχι! Είναι εκεί πέρα, άντρα μου!» Υπήρχαν τόσες τα σε πόρτες που όλοι οι φρουροί μπερδεύτηκαν και απογοητεύτηκαν. Η Βασίλισσα όμως είχε ράψει μία σακούλα σιτάρι στα ρούχα της κόρης της και έτσι κατάφεραν και εντόπισαν τη σωστή πόρτα. Εκεί είναι! Η Βασίλισσα έδειξε τη γραμμή από σιτάρι και οι φρουροί μπήκαν μέσα. Συνέλαβα τον άντρα που πήγε να κρυφτεί. Για τα εγκλήματά του καταδικάστηκε σε θάνατο αλλά πριν τον πάρουν Είπε σε όλους Είναι έθιμο να δίνετε στο κλέφτη Μία τελευταία ευχή Εύχομαι να δω μία μεγάλη φωτιά Ο βασιλιάς δεν του το αρνήθηκε Έτσι ο στρατιώτης πήρε το κουτί του Και άναψε φωτιά Εμφανίστηκε ο σκύλος Και τους κοίταζε Ο στρατιώτης γέλασε Ήξερε τι έκανε Ήξερε ότι θα έρθεις Αλήθεια είναι ότι ο σκύλος είναι του ανθρώπου ο καλύτερος φίλος Ο σκύλος γάβησε και όλοι έτρεξαν να κρυστούν Ο βασιλιάς και η βασίλισσα πήγαν να φύγουν Αλλά ο σκύλος του σταμάτησε Είσαι ένας κακός μάγος Τι τεράστιο σκύλος είναι αυτός Μεγαλαιότατε, ακούστε με παρακαλώ Δεν είμαι κακός άνθρωπος «Απλώς αγαπάω την κόρη σας!» Χρησιμοποίησα αυτό το κουτί για να δω την πριγκίπισσα, αλλά δεν θα της έκανα ποτέ κακό!» «Ένα κουτί!» <Και> «Ναι, βασιλιά μου! Μία γρια μάγισσα μου το ζήτησε, αλλά φοβήθηκα να μην κάνω κακό με αυτό!» «Την νίκησα και το κράτησα για εμένα!» «Υπόσχεσαι να κρατά την κόρη μου χαρούμενη χωρίς τη βοήθεια του κουτιού!» Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είδαν την αγάπη στα μάτια του. Η πριγκίπισσα είδε πως ήταν γενναίο άντρας. Είχε εντυπωσιαστεί από το θάρρος του. «Υπόσχεσαι να κρατάς την κόρη μου, χαρούμενη, χωρίς τη βοήθεια του κουτιού!» «Θα γίνω εγώ το κουτί της! Θα δουλέψω σκληρά για κάθε τη ευχή! Θα καταστρέψω το κουτί αυτή τη στιγμή!» Και έτσι, ο στρατιώτης έγινε βασιλιάς και έζησε καλά μαζί με τη γυναίκα του και τα μαγικά σκυλιά.